Σήμερα το κηρυγμά μας αγαπητοί μου αδελφοί θα αρχίσει από ένα πρόβλημα που προέκυψε αυτές τις ημέρες το οποίο το ακούσατε στις εφημεριστής ειδήσεις των τηλεοράσεων και το οποίον όπως και άλλες χρονιές έχει παρουσιαστεί το δημιουργεί ο διάβολος με τα όργανά του προκειμένου να δημιουργήσει σάλο και πρόβλημα μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακουστή που προετοιμαζόμαστε για τη Μεγάλη μέρα της Αναστάσεως. Πέρυσι θυμάστε είχαμε τον κώδικα τα και είχαμε και τα απόκρυφα Ευαγγέλια του Ιούδα και είχαμε και την κάψη των νεκρών <και>, και ο Κύριος μας έδωσε την δέουσα παράκληση στις ψυχές μας την δέουσα παρηγορία αφού το Άγιο Φως το οποίον ευγήκε και πέρυσι όπως τα βγει και φέτος από το Πανάγιο Τάφο διέψευσε τις φαντασιώσεις και τα όνειρα των Εβραίων διότι αυτοί είναι οι υποκινητές αυτών των βρωμερών φαντασιών τα οποία φέρνουν στο προσκήνιο και είχαμε και την άλλη παρηγορία πέρυσι την εκταφή του Ιερού λιψάνου του αγίου Βισαρίωνος, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά όλους αυτούς οι οποίοι ήθελαν και θέλουν και τελικώς νομιμοποιήσαν την κάψη των νεκρών. ήρθε το Ιερό εκείνο λιψάνο να μας δείξει ότι η αγία μας εκκλησία σέβεται τους νεκρούς τη σέβεται τα ιερά της λιψάνα αλλά και εκεί τελικώς αποσκοπούν όλοι αυτοί οι βρωμεροί και ακάθαρτοι, οι οποίοι ως σκοπό τους έχουν μαζί με τα ξεράνα να και τα χλωρά. Τώρα το έκαναν προαιρετικό, μην απορείτε ότι αργότερα θα το προωθήσουν και ως υποχρεωτικό την κάψη των νεκρών για να και θα βρουν πολλούς λόγους για να δικαιολογήσουν αυτή την απρέπεια και την ασέβεια προς τους κοιμημένους. Αλλά είπαμε ο Κύριος δίνει την παρουσία Του, δίνει τις μαρτυρίες Του, δίνει αυτά που πρέπει να δώσει προκειμένου αυτοί που έχουν μάτια και αυτοί που έχουν αυτιά να ακούνε και να βλέπουν. Έτσι είπε «Ο έχω νότα ακούειν ακουέτο» και να κάψουμε και να μας κάψουν τελικώς χωρίς το το θέλουμε μη σας ανησυχεί αυτό εκείνο το οποίον πρέπει να μας καθησυχάζει είναι ότι ο Κύριος είναι μαζί μας και εκείνο που υποσχέθηκε τελικώς το πραγματοποιεί και ειδού εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας έως της συντελείας του αιώνος Έτσι και φέτο λοιπόν είχαμε και πάλι την εμφάνιση των βρωμερών Εβραίων οι οποίοι έχοντας αποκομίσει την κατάρα του Θεού με τη θέλησή τους με τη δικιά τους βούληση και τη δικιά τους θέληση δεν έπαυσαν έκτοτε να πολεμούν τον Θεών αλλά ξεχνούν οι ανόητη ότι είτε το αυγό χτυπήσει στην πέτρα είτε η πέτρα χτυπήσει στο αυγό το αυγό θα σπάσει και αυτό οι ανόητη δεν το κατάλαβαν και πως να το καταλάβουν όταν είναι πορωμένοι βαθιά πορωμένοι και ενώ υπάρχει ο ήλιος και φεύγει ο ήλιος και καίει ο ήλιος αυτοί κρύβονται και κλείνουν τα μάτια τους και δεν λένε ότι υπάρχει ο ήλιος αλλά δεν θέλουμε να τον δούμε λένε ότι δεν υπάρχει ήλιος έτσι λοιπόν και φέτος ευρήκαν άλλη ανακάλυψη ε βρήκαν ένα βρομερό σεναριογράφο ο οποίος μας το παρουσιάζουν και μας το λένε και μας το ξαναλένε ότι έχει πάρει και ο Όσκαρ για να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε αυτό που θα πει, να προσέξουμε με ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση για το ότι έχει πάρει και ο Όσκαρ. <Ρι> Πρέπει να τον προσέξουμε ιδιαίτερος, έχει βάσει αυτά τα οποία λέει. Μας είπε λοιπόν αυτός ο Βρωμιάρης ότι ευρύκε ανακάλυψε αυτός ξαφνικά από το πουθενά, ανακάλυψε τον τάφο του Χριστού και μόλις τον άνοιξε τον τάφο του Χριστού βρήκε μέσα τα κόκαλα του Χριστού ευρήκε τα κόκαλα της Παναγίας μας ευρήκε τα κόκαλα των παιδιών του Χριστού ευρήκε τα κόκαλα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαλινής, της, της, της Φιλενάδας του Χριστού ο Ελεηνός, ο Βρωμιάρης αλλά και πέρα από την Βρωμιάρης αυτός και πληρωμένος φυσικά από τους Εβραίους διότι οι Εβραίοι μόνο έτσι ξέρουν να χτυπούν την αλήθεια όπως τότε στην Ανάσταση του Κυρίου θυμάστε πλήρωσαν λέγει το Ευαγγέλιο τους φίλακες του Χριστού του Στάφου για να πούν ότι οι μαθητές έκλεψαν τον Κύριο και ότι δεν ανέστη ο Κύριος έτσι και τώρα πληρώνουν σεναριογράφους και θα πληρώνουν πάντοτε αυτά τα καθάρματα της κολάσεω θα πληρώνουν προκειμένου να δημιουργούν σάλως τις συνειδήσεις των πιστών <Ρι> όμως αγαπητοί μου αδελφοί, δεν θα ασχοληθώ με τις μπλαστημίες αυτές και τις εσχρότητες αυτές και τις ελεηνότητες αυτές οι οποίες μόνον αποκοιήματα βρωμερής και νοσηράς φαντασίας μπορεί να είναι και τίποτε άλλο δεν θα ασχοληθώ δεν θα ασχοληθώ με αυτή την ελεηνή και βρωμερή, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου που βγήκε δήθεν. δρέπουμε Αν έχει το Πανεπιστημίο τέτοιους καθηγητές, τι να πω, τι να πω. Μόνο για ντροπή είναι πλέον, μόνο για ντροπή. Αυτή η Άφλια, η Τζάνη, που τη λένε, που βγήκε και έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε λέει, σημασία στα λόγια αυτά του σεναριογράφου. Και όταν βγήκε ο επιστήμων, προσέξτε το αυτό να δείτε, να δείτε τους πληρωμένους κοντιλοφόρους της δημοσιογραφίας, όταν βγήκε ο αρμόδιος επιστήμων, ο αρχαιολόγος, Εβραίος παρακαλώ, και είπε ότι αυτά είναι ανοησίες και εγώ μιλώ ως επιστήμων και είναι αδύνατον να βρέθηκε ο τάφος του Χριστού, έτσι όπως εκείνος τον φαντάζεται, Ευγήκε αυτή η άθλια η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου και επέμενε ότι πρέπει να δώσουμε βάση, οι επιστήμη, παρακαλώ, να δώσουμε βάση στο σεναριογράφο. Γιατί όταν έχει βρωμιά με στην καρδιά σου και αυτή πιστεύεις και σε αυτή κολυμπά, θέλει δυστυχώ. Αυτή τη βρωμιά να την κάνεις πέλαγος μέσα στο οποίο πέλαγος να κολυμπήσουν και οι άλλοι. Αλλά αγαπητοί μου αδελφοί δεν θα απαντήσω. Γιατί να απαντήσω άλλωστε. Τι να σας πω. Βασκε και δεν ξέρετε. Μπά και δεν ξέρετε ποιος είναι ο τάφος του Κυρίου μας. Μπας δεν ξέρετε από πού βγαίνει το Πανάγιο φω κάθε χρόνο και είπε αυτή η Ελένη καθηγήτρια, ξέρουμε λέει την κομπίνα, την κομπίνα λέει που βγαινει το παναγιο φως καθε χρονο και ειπε αυτη η ελενη καθηγητρια ξερουμε λεει την κομπινα την κομπινα λεει που γινεται με το Πανάγιο Φως Αλλά δεν υπάρχουν, βλέπετε, πληρωμένα τομάρια είναι και αυτοί οι οποίοι κάθονται εκεί. Πληρωμένα τομάρια είναι και αυτοί που κάθονται εκεί στα παράθυρα οι δίθεν, οι δίθεν εκφωνητές των ειδήσεων. Γιατί δεν ήρθε σε αυτούς, ήρθε στο δικό μου το μυαλό, δεν πήγε στο δικό του το μυαλό, να της πούνε το εξής απλούστατο. Που ήρθε προχτέ, προχτές, πριν από μια εβδομάδα, ήρθε μια κυρία, πνευματική μου θυγατέρα από τους Αγίους Τόπους, και μου είπε, «Πάτερ μου, το είδα με τα μάτια μου, έβαζα το χέρι μου πάνω στη φλόγα» το χέρι μου και δεν κεγότανε μπορεί να μου δείξει αυτή η βρωμιάρα να μου δείξει μια φωτιά που να μην καίει αλλά δεν βρέθηκε ένας ένας δεν βρέθηκε βρωμερός δημοσιογράφος να της πει τι λες μπορεί η βρωμιάρα κρύψου η ελεηνί κομπίνα το Άγιο Φως επίγεσαι ποτέ εκεί να ειδήσει δεν το απε αλλά ξέρετε η, η επιστήμη του η τέχνη τους είναι να αφήνουν φούσκε για να θολώνουν τα νερά Το Άγιο φως λοιπόν είναι η παρηγορία, είναι η απάντησης και θα έρθει και φέτο η απάντηση. Για να τους δείξει και πάλι ο Κύριος σε αυτά τα νοσηρά φαινόμενα, σε αυτές τις νοσηρές καρδιές, να τους δείξει ο Κύριος πού είναι, να τους δείξει ο Κύριος από πού ανέστη. Να τους δείξει ο Κύριος που είναι ο τάφος του. Θα έρθει και η Άγια αυτή η μέρα για να τους δείξει ο Κύριος ότι ο τάφος δεν υπάρχει άλλο τάφος παρά ο Πανάγιος τάφος εκεί ακριβώς όπου ανέστη, από όπου ανέστη ο Κύριος και εκεί ακριβώς από όπου σήμερα εκπορεύεται με θαυμαστό τρόπο, με ουράνιο τρόπο εκπορεύεται το Άγιο Φως. Η απάντησης για μας είναι δεδομένη αδελφοί μου. Εγώ απήντησα γιατί θεωρώ χρήσιμο και απαραίτητο να απαντήσω διότι ξέρω ότι πονάει η καρδιά σας και η δικιά μου η καρδιά πονάει ειδικά όταν βλέπω αυτόν τον ανίερο πόλεμο όλα αυτά τα στρατευμένα στρατιωτάκια της αθείας και της απιστίας να έχουν βάλει σκοπό τους την υπηρεσία του ψεύδους την υπηρεσία της οικοφαντίας την υπηρεσία της ελεϊνολογίας, την υπηρεσία και από δίθεν επιστήμονες. Ο Κύριος και πάλι θα τους διαψεύσει και θα τους διαψεύσει όχι για να τους εκδικηθεί, θα τους διαψεύσει για να ανοίξουν τα μάτια τους και ευχόμαστε να ανοίξουν τα μάτια τους. Και ευχόμαστε οι μέχρι τώρα άθεοι και άπιστοι κάποτε να ανοίξουν τα μάτια τους και να ειδούν τα μάτια των καρδιών τους και να ειδούν ότι ο Κύριος είναι και πάλι δίπλα μας. Εγώ με θυμώνει μη πάσα στα σημέρας. Μαζί μας θα είναι ο Κύριος αδελφοί μου. Προσέξτε όμως μην κλείσουν και τα δικά σας μάτια και τα δικά μας μάτια. Εκείνη να είναι η προσοχή μας η απάντηση του Κυρίου και οι απαντήσει του Κυρίου σε όλες αυτές τις διαβολές και σε όλες αυτές τις συγκοβαντίες θα είναι άμεσες άμεσες θα είναι και πιστέψτε με το πιστεύω κατάβατα μέσα μου δεν εκπαριστάνω τον προφήτη δεν ξέρω εγώ είμαι ανάξιος να φέρω το όνομα του Κυρίου στο στόμα μου αλλά πιστεύω όπως και πέρυσι έτσι και φέτος θα έχουμε την παρηγορία και πάλι εκ μέρου του Κυρίου κάτι θα μας φέρει πάλι ο Κύριος να παρηγορήσει τις ψυχές μας από αυτή την ελεηνότητα τη βρωμερότητα αλλά αυτά δείχνουν και κάτι άλλο ότι το κύμα μεγαλώνει το κύμα μεγαλώνει ο βράχος δεν πέφτει ο βράχος που είναι ο Κύριος δεν πέφτει το κύμα όμως μεγαλώνει οι εχθροί του Κυρίου και της Εκκλησίας λυσομανούν και θα λυσομανούν και όσο περνούν τα χρόνια θα γίνονται πιο χυδαίοι, πιο βρομεροί, πιο επικίνδυνοι. Αλλά αν θέλετε να σταθείτε, κρεμαστείτε από τον Κύριο, εξαρτηθείτε από Αυτόν. Αυτή είναι η καλύτερη εξάρτηση που πρέπει να έχουμε. Ο Κύριος είδατε τι είπε. Μακάριος εκείνος λέει που θα πιστέψει σε μένα και δεν θα σκανδαλιστεί από αυτά τα οποία θα βγαίνουν. Είναι ο καιρός κατά τον οποίο αρχίζει η συκοφαντία της αληθείας και αρχίζει ο σκανδαλισμός. Και μακάριος όσοι αν μη σκανταλιστεί ενεμί, λέει ο Κύριος. Μακάριος εκείνος ευτυχής εκείνος που θα έχει πάντα τα μάτια της ψυχής του ανοιχτά και πάντοτε θα βλέπει μπροστά του τον Κύριο. Ότι ο Κύριος ούτε παραμύθι είναι, ούτε ψέμα είναι, αλλά είναι πάντοτε μία γλυκιά πραγματικότητα, η οποία θα καταβγάζει τις ψυχέ μας και θα τις παρακαλεί και θα τις φωταγωγεί και θα δημιουργεί μέσα τους το γλυκίτα, το φως της παρηγορίας. Επομένως, ας αφήσουμε αυτές τις ανόητες εφευρέσεις και αυτές τις βλάσφημες ανακαλύψει και ας κοιτάξουμε, αδερφοί μου, την πορεία μας μέσα από την Αγία Τεσσαρακοστή για να φτάσουμε στη μεγάλη και λαμπροφόρο ημέρα της Αναστάσεως. Και τώρα ερχόμαστε στην Παλαιά μας Διαθήκη, στην Αγία Γραφή, στο Ιερό Βιβλίο των Παριμιών του Σολωμόντος. Στο βιβλίο που ήδη έχουμε αρχίσει να ερμηνεύουμε, και στο οποίο βρισκόμαστε στο 13ο κεφάλαιο και έχουμε ερμηνεύσει μέχρι και τον 7ο στίχο και τώρα συνεχίζουμε στον 8ο στον 9ο και στον 10ο στίχο μάλλον συγγνώμη στον 8ο και στον ένατο προχτές ερμηνεύσαμε τους τρεις προηγούμενους στίχους ελείπει από αυτό το κεφάλαιο ο έκτος στίχος ερμηνεύσαμε τον τέταρτο τον πέμπτο και τον έβδομο έκτο στίχο δεν έχει για ποιους λόγους ίσως διότι τα παλαιά έγγραφα της Αγίας Γραφής ευρέθηκαν με κάποια κομμάτια σβησμένα από την πολυκαιρία εκείνο που μας εδίδαξε η Αγία Γραφή την περασμένη ομιλία μας είναι η προσοχή μας στην αμέλεια, στην αργία, στην τεμπελιά στο θανάσιμο αυτό αμάρτημα το οποίο είναι ρίζα πολλών αμαρτημάτων ή μάλλον όλων των αμαρτημάτων λένε οι Άγιοι πατερα Αργία εστίνει μύτρη πάσης κακίας. Από την τεμπελιά δημιουργούνται προβλήματα στην ψυχή. Έχουμε επισκέψεις του διαβόλου, στη φαντασία μας, στην καρδιά μας, στο νου μας και επομένως δεν θα μας αφήσει ο πονηρός ειδικά εκείνες τις στιγμές της αμελίας και της αδράνειάς μας αφήστε εκείνο το οποίο πρέπει να προσέχουμε να είμαστε πάντοτε σε πνευματική εργασία σε διαρκή κίνηση ούτως ώστε ο σατανάς να μην μπορεί να πλησιάσει να μην βρίσκει τον άνθρωπο ανενεργό για να του δημιουργήσει προβλήματα με την αμαρτία και κυρίως μεσαρκικές αμαρτίες. Γι' αυτό όπως σας είπα και στο Άγιον Όρος και σε άλλα μοναστήρια η διαρκής εργασία είναι το πρώτο και βασικό μαζί με την πνευματική εργασία που είναι η προσευχή. Διαβάζουμε στα παλαιά γεροντικά ένα λόγιο των παλαιών πατέρων τη Ερήβου τι έλεγαν ψυχή, νύφε ή να σωθείς σώμα έργασε ή να τραφείς η να σωμα εργασε η να η νυψης και η εργασία νύψης τι σημαίνει νύψης είναι η εργασία της ψυχής η κατάνοιξης η προσευχή ο αγώνας ο πνευματικός αλλά μαζί με την ύψη και η εργασία του σώματος ψυχή νύφε ή να σωθείς σώμα έργασε ή να τραφείς και επίσης μας είπε και για τον κομπασμό για τον εγωισμό που νιώθουν πολλοί και προσπαθούν να δείχνουν αυτό που δεν έχουν να παρουσιάζονται πλούσιοι ενώ δεν έχουν κάλτσα να φορέσουν. Και εισύν οι πλουτίζοντες εαυτούς μηδέν έχοντες και εισίν οι ταπεινούντες εαυτούς εν πολλό πλούτο. Και είδαμε τα παραδείγματα των πλουσίων πρώτον του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ο οποίος διημάς ευτόχευσεν είναι η μίστη εκείνου πτωχία πλουτίσωμεν που λέγει ο Απόστολος Παύλος είδαμε το παράδειγμα του Αβραάμ του Πάμπλου του Αβραάμ με τους τόσους υπηρέτες γύρω του ο οποίος δεν το είχε σε τίποτα να ταπεινώνει τον εαυτό του και να γονατίζει μπροστά στον κάθε επισκέπτη και να του πλένει τα πόδια και είχαμε και το παράδειγμα του Ιώπ του Πάμπλου του Υιώ ο οποίος δεν το είχε σε τίποτα τον πλούτο του τα πάντα του να τα χάσει μέσα σε μια ώρα επομένως μην κομπάσει και μην καμαρώνεις για τον πλούτο σου και αν θέλεις να πούμε κάτι την αλήθεια να πούμε να ντρεπόμαστε αν έχουμε πλούτο στην άκρη να ντρεπόμαστε να κρυβόμαστε ο Κύριος μας είπε να τα δώσουμε όλα στους φτωχούς και αν δεν μπορείς όλα δώσει τα μισά ο έχων δύο ο να δίνει τον ένα και αν δεν μπορείς ούτε τα μισά τουλάχιστον τουλάχιστον κατάδημα είναι αυτό μοιάσε στο Φαρισαίο και δώσε τη δεκάτη και ο Κύριος ο Μακαρίτης ο ιδρυτής αυτής της ευθύσης που τα δώσε όλα για τον Κύριο αυτό μας έλεγε να περισσεύει η δικαιοσύνη μας πλοίων των Φαρισαίων και των Γραμματέων που είπε ο Κύριος και αν εκείνοι έδιναν το 10% εσύ κοίταξε να του ξεπερνάς και δώσε το 15% στους φτωχούς το 20% δεν χάθηκε ο κόσμος και ο Κύριος δεν θα σε φτωχύνει θα σε πλουτίσει ο Κύριος δεν μας πλουτίζουν τα ευρώ αδελφοί μου Μας πλουτίζει η χάρη του Θεού Ο αδαπάνητος πλούτος Είναι ο πλούτος των αρετών Ο πλούτος που λέγεται Ιησούς Χριστός Που όποιος τον έχει με στην καρδιά του Δεν πρόκειται να αυτοχίνη ποτέ Και τώρα συνεχίζουμε Και διαβάζουμε Λίτρο, να, αυτό που διαβάζω, αυτό που σας είπα τώρα αυτό που σας είπα τώρα το διαβάζω προσέξτε το λίτρον ανδρός ψυχής ο ίδιος πλούτος φτωχός δε ούχι φύσταται απειλήν εδώ μας μιλάει η Αγία Γραφή για τον υλικό πλούτο και το έχουμε δει αυτό και στις ημέρες μας είδατε τα κακοπιά στοιχεία πως κινούνται <Και> δεν θα έρθουν σε σένα τη γιαγιά αν και φτάσαμε και σε αυτό το κατάστημα; αλλά δεν θα έρθουν σε σένα τη γιαγιά να πάρουν, τι να πάρουν 300 ευρώ που παίρνεις στη σύνταξη 400 ευρώ <Και> θα πάνε και τα ξέρω το ξέρω, το ξέρω αφού δεν μπορούν οι άλλοι βάλανε συναγερμούς και πήρανε οπλισμένους και τους φυλάνε Αναγκαστικά τώρα θα καταλήξουν στα 400 ευρώ και για αυτούς κατάδυμα είναι μην νομίζετε αλλά κυρίως απειλούνται οι πλούσιοι αυτοί που έχουν τα πολλά και γι' αυτό βλέπετε τι κάνουν πιάνουν το παιδί του του πλούσιου το απαγάγουν και του λένε τώρα θα μου δώσεις 3 εκατομμύρια ευρώ 5 εκατομμύρια ευρώ 15 εκατομμύρια ευρώ και τότε θα το πάρει το παιδί. Σου ιδάλω θα στο στείλω με κομμάτια. Και τρέμει η ψυχή του πλούσιου, βγει το παιδί του κομμάτια σε κι κυβότιο μέσα, και αναγκάζεται τότε να δώσει τα λεφτά. Και τα λεφτά, είδατε πω τα ονομάζει για γεγραφή. Λίτρων. Γιατί λύτρων, Διότι λιτρώνεται. Λιτρώνεται. Τα λεφτά είναι η λήτρωσή του. Έδωσε τα λεφτά και λυτρώθηκε. Εγώ όμως δεν θα μείνω σε αυτή την ερμηνεία αγαπητοί μου αδελφοί. Θα δώσω την άλλη ερμηνεία την οποία ήδη προανέφερα και θα δούμε πόσο πλούτος λυτρώνει την ψυχή μας. Διότι τα λεφτά μπορούν να γλιτώσουν την ψυχή σου. Και ειδικά όποιος έχει πολλά λεφτά, πιο εύκολα μπορεί να γλιτρώσει την ψυχή του. Σας βλέπω και με κοιτάτε λίγο περίεργα. Έτσι είναι όμως. Και θα γίνω σαφής. Όταν ο νεανίσκος πλησίασε τον Κύριο και του είπε... Τι να κάνω, Κύριε, για να κερδίσω τη βασιλεία των ουρανών. Τι του είπε ο Κύριος, θυμάστε, αφού του είπε τις αρετές, λέει, τις αρετές, είδα μη πορνεύσεις, μη μηχεύσεις και λοιπά. Και είπε αυτός, αγωνιζόταν ο καημένος, λέει, Κύριε αυτά, εκ μου, λέει, τα έχω πράξει. Τότε ο Κύριος του άγγιξε την πληγή του. Είχε μέσα του μία πληγή που πόναγε. Πόνα γιατί φύλαγε αυτός Τη φύλαγε Τη σκέπαζε μην του την αγγίξει κανείς Αλλά ο Κύριος Ο καρδιογνώστης Τη βρήκε αυτή την αδυναμία Να γιατί είναι Θεός Που λένε μερικοί ανόητοι Να γιατί είναι ποιος τον ήξερε Κανείς τον ήξερε εκείνο τον πλούσιο κανείς Δεν τον ήξερε ήξερε μάλλον κανείς Ότι είναι και πλούσιος Κανείς δεν το ήξερε. Ο καρδιογνώστης το όμω. Και τι του είπε Άιντε του λέει πήγαινε πουλα τα όλα και άλλα κοντά μου δύσκολα πράγματα <Δυσκολα> ή το χρυσό ή το Χριστό ή το χρυσό ή το Χριστό και εκείνος ο καημένος δεν είχε το στένος να δώσει το χρυσό για να κερδίσει το Χριστό Εκείνο ήταν κολλημένο στο χρυσό έχεις έχεις μη λέτε δεν έχετε λέτε ψέματα λέτε ψέματα τα ξέρει ο Κύριος τα καμώματά σας τα ξέρει ο Κύριος μην κοροϊδεύετε. και ξέρεις ποιος είναι ο πλούσιος ο πλούσιος ξέρει ποιο είναι ο πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει τα εκατομμύρια στην τράπεζα Δεν είναι εκείνος, όχι εκείνος Πλούσιος είναι εκείνος που τρώγει και του περσαίου Και τα βάζει στην άκρη και λέει Ε, να έχω καμιά δεκάρα, δεκάρα ίσον δεκα, δεκατομμύρια Να έχω καμιά δεκάρα για τα γεράματά μου που έλεγε και εκείνο ο δεσπότη, θυμάστε εκείνο τον ταλέπορο τον δεσπότη. Ένα μισή δισεκατομμύριο. Δύο πόσα είχε. Να έχω λέει κάμια δεκάρα. Κάμια δεκάρα για τα γεράματά μου. <συμίως> το θυμάστε. <συμίως> Έτσι, αυτά δεν τα λέει μόνο ο δεσπότη όμω. Όλοι τα λέτε. <συμίως> όλοι τα λέτε γιατί. Ξέρετε γιατί τα λέτε όλοι. Γιατί κανεί δεν έχει αφημένο τον εαυτό του στον κύριο. Ξέρει ότι θα γεράσει. Τι αν πεθάνεις τώρα ξέρω θα γεγάσεις, τι θα φυλάσεις πλούσιος δεν είναι εκείνος που έχει εκατομμύρια στη τράπεζα πλούσιος είναι εκείνος που τρώει έχει να φάει να τηθεί να κοιμηθεί και του μένουν ακόμα και μια δραχμή και δεν τη δίνει δίπλα του στον άλλο να έχει να φάει και εκείνος εκείνος είναι ο πλούσιος θες λοιπόν να ξαγοράσεις την ψυχή σου θες να σώσεις την ψυχή σου με τα χρήματά σου αχ αδερφοί μου να, να, να μπορούσα να το πω σε όλους τους πλούσιους αυτό να τους πω εγώ εγώ τυφλός στην ψυχή μου αυτά τα γίγα που ξέρω να τους πω τι κέρδος τους περιμένει στη βασιλεία των ουρανών αν μπορέσουν να απαλλαγούν από αυτό τον γήινο και μάταιο πλούτο. Να τους πω τι θα κερδίσουν, εάν εμπιστευτούν τα χέρια του Θεού τη ζωή τους και ακούσουν τα λόγια του Κυρίου, πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδοση πτωχής. Μακάρι να μπορούσα να του φωνάξω μέσα σε όλο τον κόσμο, να τα ακούσουν όλα τα αυτιά του κόσμου. Εγώ σας το οξομολογούμε στα πνευματικοπαίδια μου το έχω βάλει κανόνα, το όρο τουλάχιστον το 10% θα το δίνεις οπωσδήποτε τουλάχιστον το 10% τουλάχιστον το 10% παραπάνω κανονικά να περισέβει πλοίων των Φαρισαίων και των Γραμματέων ή ο σου αλλά τουλάχιστον το 10% θα φύγει οπωσδήποτε δεν σου ανήκει Πώ το λέει, δεν σου ανήκει Δε σου ανήκει δεν είναι δικός σου, πώς το λέτε δεν σου ανήκει πέμβεις πέντε δραχμές πέντε δραχμές, το Πενταράκι δεν σου ανήκει πώς το λέτε τη δεκάτη θα τη βγάζεις. Θες λοιπόν να λυτρώσεις την ψυχή σου. Σε περμένουν τα δεσμά του Άδου. Σε περιμένει η κόλαση του πυρός. Για να κερδίσεις τον παράδεισο ο εκείνο σε περιμένει και μένα και σένα, για να κερδίσεις τον παράδεισο, τον παράδεισο θα τον κερδίσεις λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Κύριος το λέει με τρία πράγματα, τρία βασικά πράγματα. Να σα τα θυμίσω παρακαλώ, τα ξέρετε, είστε πονηροί είστε πονηροί τα ξέρετε δεν μιλάτε όμως το κρύβετε μέσα σας το ξέρεις το έχω πει πολλές φορές προσευχή νηστεία ελεημοσύνη δεν τα λέω εγώ τα λέει ο Κύριος τα λέει ο Κύριος τα λέει το Ευαγγέλιο τα λέει ο Αποστολός Παύλος προσευχή νηστεία ελεημοσύνη με αυτά τα τρία θα κερδίσει τη Βασίλεια του Θεού. Προσευχή γιατί προσευχή. Προσευχή τι είναι. Αγάπη προς τον Κύριο. Νηστεία τι είναι. Δία προς τον εαυτόν μας. Και λαιμωσύνη τι είναι. Αγάπη προς τον πλησίον. Αν, αν αυτά. Είδατε τι είπε. Το ρώτησαν το Κύριο. Δεν διαβάζει την Αγία Γραφή. Εσέση πρώτη και μεγάλη εντολή αγαπήσεις Κύριο των Θεών σου τη φυχή σου και τη διανοία σου και της καρδία σου κλπ και, και δεύτερα Ρευτερά ομοία ομοία, ομοία ομοία με την πρώτη είναι αγαπήσεις τον πλησίον σου ως αυτόν. και τον πλησίον δεν τον αγαπήσεις με τα λόγια τον πλησίον δεν τον αγαπήσεις με τα έργα, με την ελεημοσύνη σου με το ενδιαφέρον σου για αυτόν αν το παιδί σου κινδυνεύει να πεθάνει θα ξο... δεν θα το ξοδέψει όλα. Αυτά που έχεις στην τράπεζα θα πάει να δανειστείς. δανειστείς. Δεν θα πάρεις πως τα λέτε εκεί τα δάνεια. Δεν θα πάρεις δάνειο. Δεν θα πάρεις δάνειο. Δεν θα, Δε θα πουληθεί. Δεν θα πουληθείς. Γιατί περιμένεις να σε κάνει ο Κύριος έτσι να πάει να τα πληρώσεις. και δεν μαθαίνεις να αγαπάς τον άλλον ε, και να ξέρεις να ξεπουλιέσαι για τον άλλον γιατί και ο άλλος και μάλιστα ο εχθρό σου μάλιστα ο εχθρό σου είναι αδερφός εκεί να δεν υπάρχει ο άλλος μία είναι η λέξη για τον πραγματικό χριστιανό εγώ και εγώ το εγώ είναι ο άλλος ο άλλος είναι ο δικός μου άνθρωπος. Ο άλλος είναι ο Χριστός μου. Ο άλλος είναι ο Κυριός μου, ο Θεός μου. Έτσι είπε ο Κύριος. Άμα εσείς τα φτιάνετε αλλιώτικα σύμφωνα με τα δικά σας πρότυπα, τότε γράψτε και ένα Ευαγγέλιο και φτιάξτε το στα μέτρα σας και κάνετε το Θεό από εκεί και πέρα. Εγώ ξέρω ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός, αυτός που μας τα έδωσε μας τα παρέδωσε και έδωσε εντολή στους μαθητάς του να τα παραδίνουμε από γενεά σε γενεά αυτούσια όπως εκείνος μας τα παρέδωσε θες να λυτρώσεις την ψυχή σου μοίρασε τον πλούτο σου δώστα στου φτωχού και έξι στις αυρών εν ουρανό. και δεύρω ακολούθημη είπε ο Κύριος Φτωχός δε ούχι φύσταται απειλή άμα γίνεις λέει άμα γίνεις φτωχός δι'α τον Χριστόν σώθηκες δεν σε απειλεί τίποτα άμα για τον Χριστό σταμάτησε που ήταν εδώ. δεν είναι υπεραστικό λοιπόν Πτωχός, πτωχός άμα γίνεις φτωχό δια των Χριστών εσώθησες διαβάστε βίου Αγίων αδερφοί μου mm. μην εθελοτυφλούμε είδατε δηλαδή τι είπαμε προηγμένως είδατε δηλαδή τι είπαμε για τους άπιστους υπάρχει το φως και αυτοί κλείνουν τα μάτια του και λένε ότι είναι σκοτάδι το ίδιο κάνουμε και εμείς μην κλείνεις τα μάτια σου μπροστά στην πραγματικότητα ο Κύριος μας έχει δώσει εξόδους για να αγιαστούμε ο Κύριος μας έδωσε τα λεφτά για να πάμε στον παράδεισο φτώχινε δια των Χριστών γίνε μιμητής του Χριστού και έξι στις αυρώνεν ουρανό άμα λέει φτωχήνεις φτωχός ούχι φύσταται απειλή άμα για τον των Χριστών θα δώσει όλα εκεί ακριβώς είναι το αποκορύφωμα της αγάπης για τον κύριο. εκεί δεν σε απειλεί τίποτα εκεί θα περάσεις τα τελώνια σαν να μην συμβαίνει τίποτα μιλάω πνευματικά μιλάω δίνω πνευματική διάσταση στην ερμηνεία του στίχου αυτού άμα φτωχήνεις δια των Χριστών τότε θα πά με τα τσαρούχια στον παράδειο Φως δικαίης διαπαντός Φως διασεβών σβέγεται Φως δικαίης διαπαντός Το φως λέει στους δίκαιους δεν σβήνει Ποιο είναι αυτό το φως που φωτίζει τις καρδιές των δικαίων ποιο είναι αυτό το φως το οποίο δεσβήνει ποιο είναι αυτό το φως το οποίο το βλέπεις να πηγάζει από το δίκαιο και να το δέχεσαι και εσύ γιατί ο δίκαιος φωτίζει και τους άλλους είναι ο ίδιος ετερόφωτος όπως λέει η φυσική είναι ετερόφωτος αλλά γίνεται τελικός μεταδότης του φωτός αυτού και φωτίζει και άλλους ποιο είναι αυτό το φως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ποιος είναι ο δίκαιος εκείνος που έρχεται σε επαφή με το φως και φωτίζεται εκείνος είναι ο δίκαιος ο δίκαιος είναι εκείνος ο οποίος συζήμε με τον Θεό και αντλεί από το Πανάγιο Φως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και αφού το πάρει το Φως το μεταδίδει και στους άλλους. Παράδειγμα, η Άγιη. Όταν διαβάζω, αδερφοί μου, σας το λέγω ειλικρινά, όταν διαβάζω τους βίους των Αγίων, Εκεί αναπάβεται η ψυχή μου. Βλέπω άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάθονται θέλουν να μαθαίνουν τα σκολιανά του ενός, τα σκολιανά του άλλου, θέλουν να μαθαίνουν τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα βρωμερά, των ηθοποιών, των τραγουδιστάδων, των ποδοσφαιριστών, των έναν, τον άλλων. Και λέω, κοίτα να δεις Να έχουμε αυτό το θησαυρό να ξέρω να υπάρχει να μπορώ να μάθω τι έκανε ο Άγιος Γεώργιος ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Νεκτάριος ο Άγιος Νικόλαος, η Αγία Βαρβάρα η Αγία Κατερίνη τόσες Άγιες και τόσοι Άγιοι να ξέρω να ξέρω τη ζωή τους και να μην κάνω τον κόπο να κάτσω να διαβάσω να μάθω να γλυκαθεί η ψυχή μου να πάρω παραδείγματα προς μίμησην για να μην φλωμώνουν τα μυαλά αυτοί οι τενεκέδες ξεγάνωτε οι τενεκέδες που έχουν όπως είπα προηγμένως βαλθεί να ξεβιζώσουν κάθε ίχνος πίστεως μέσα από μας άμα διαβάσεις άμα διαβάζεις είναι δυνατόν να κλονιστεί, είναι δυνατόν να κλονιστείς βέβαια άμα διαβάζεις τους ειδοποιού και τους τραγουδιστάδες ασφάλως εκείνοι θα είναι τα πρότυπά σου. Εκείνους τα κοιτάς να μιμήσεις μετά Εκείνοι θα σε απασχολούν μέσα του Τι έκανε ο ένας Πως παντρεύτηκε ο άλλος Πότε χώρισε Πότε ξαναπαντρεύτηκε Και όλες αυτές οι ανοησίες Όλα αυτά Τα οποία πλήττουν Σοβαρά πλήττουν την ψυχή μας Πλήττουν την ψυχή μας Έτσι να μάθεις του Αγίους Αυτό μα έλεγε ο Άγιος διδασκαλός μας η Άγη Λέγη είναι η πρακτική εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Γιατί λένε πολύ καλή η Αγία Γραφή, αλλά εφαρμόζεται. Ναι, εφαρμόζεται, βεβαίως. Εφαρμόζεται. Όλοι οι Άγιοι αυτό κάνανε. Εφήρμοσαν την Αγία Γραφή. Εφαρμόζεται, βεβαίως και εφαρμόζεται. Λέτε ο Κύριος να εθεροβατούσε... Όταν μιλούσε προς τους ανθρώπους και όταν μας παρέδιδε το νόμο του λέτε ο Κύριος να μας έδινε ακατάλληπτα πράγματα και εκείνα μόνο που θα μπορούσαν να τηρήσουν οι άγγελοι ο Κύριος μας έδωσε εκείνα που μπορούμε να τηρήσουμε εμείς, εμείς γιατί ξέρει ο Κύριος τον άνθρωπο διότι κατοικών αθεού σε αυτόν αυτός τον δημιούργησε τον άνθρωπο και ξέρει τις δυνατότητες που έχεις μέσα σου Γι' αυτό που ποτέ μην πει: Α, δεν μπορώ. Όπω βλέπω, εγώ δεν μπορώ να ειστέψω. Εγώ δεν μπορώ να κρυατευτώ. Εγώ δεν μπορώ. <Και> δεν μπορεί, ποιο το δεν μπορεί. Δημιούργημα του κυρίου είσαι. Ο νόμο του Θεού, όπω ισχύει για μένα, ισχύει και για σένα. Και το δεν μπορώ, θα το πει μόνο όταν ασθενήσει και όταν ο γιατρό βεβαιώνει ότι πρέπει και την ισχύα να χαλάσει και οτιδήποτε πρέπει να χαλάσει. Ποτέ παραδέξου κάτι άλλο Δεν θέλω Εκείνο ναι Δεν θέλω να αγωνιστώ Δεν θέλω να συμβιβαστώ με το νόμο του Θεού Εκείνο πες Πολλοί έλεγαν δεν μπορώ Αλλά όταν μπήκαν και αγάπησαν τον Κύριο Όχι νηστεία Νηστεία ασυτεία Ασυτεία Επομένως Αγαπητοί μου δι' αν θες να έχεις μέσα σου φως ζήσε κοντά στο φως αν θες να φωτίζεσαι και να καταβγάζεσαι από την αλήθεια του Κυρίου μας το φως του αληθινού, το φωτίζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενον στον κόσμο αυτός είναι ο Κύριος μην απομακρυνθούμε ποτέ από κοντά Του για να έχουμε και εμείς τη δύναμη να μεταφέρουμε το φως του Χριστού. Αυτή είναι η αποστολή του Χριστιανού. Είδατε πως τον ονόμασε τον Χριστιανό ο Κύριος. Ε, εσείς είστε λέει το λιχνάρι. Έτσι δεν είπε. Και όταν λέει το λιχνάρι το φεύγουμε, δεν το βάζουμε κάτω από το κρεβάτι. Δεν το βάζουμε κάτω από το, από το, από το τενεκέ, αλλά το βάζεις πού, επάνω λέει, για να φωτίζει. Αυτό το φως των αληθινών, αυτό που έχεις και εσύ, που έχω και εγώ, όλοι μας το έχουμε αυτό το φως. Θα είμαστε ένοχοι κατά την ημέρα της κρίσεως, είτε το αφήσαμε να σβήσει, είτε το κουκουλώσαμε από ντροπή, για να μην φαίνεται και για να μην διδάσκει. Φως δικέις διαπαντός το φως αυτό δεν σβήνει, δεν σβήνει. Πέσε την αλήθεια στο παιδί σου, την αλήθεια όχι το δικό σου, το παραμυθάκι σου. Την αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι το φως, η αλήθεια δεν σβήνει. Πέσε την αλήθεια. Μην πείς αυτό που κάνεις εσύ. Το έχω αυτό. Διότι αυτό είναι ψέμα. Να κάνεις ό,τι έκανα κι εγώ. Να κοιτάς πως βαδίζω εγώ. Τι έκανες εσύ. Τι έκανες. Εσύ κολλάστηκες. Εσύ κολλάστηκες. Εσύ, εσύ ζεις μέσα στην αμαρτία. Αυτό διδάσκεις το παιδί σου να κάνει. Αυτό διδάσκεις. Να κοιτάξει, Να διδάξεις τον άλλον το φως του Χριστού και αν σε αυτό το φως του Χριστού είσαι ένοχη και εσύ και εσύ και εσύ ένοχος ο άντρα και εσύ ένοχη γυναίκα καλή σε να διορθωθείς και να είπεις στο παιδί σου παιδί μου ναι σε αυτό εγώ είμαι ένοχη και θα θυμάσαι κάτι ότι το φως δεν σβήνει η αλήθεια είναι ενεργός έτσι λέει ο Απόστολος Πάπτος διαβάστε εκεί στους Εβραίους να δείτε τι λέει ο λόγος λέει του Θεού είναι ενεργής και το μότερος υπερπάσαν μαχέραν δίστομα κοφτερότερος λέει και από ένα δίκοπο μαχαίρι έτσι είναι ο λόγος του Θεού το είπες άστον μπορέσει κορυδεύει εκείνη την ώρα δεν πεθαίνει αυτός ο λόγος ο λόγος αυτός το είναι λεπίδι τώρα μέσα στο παιδί σου, μέσα στον άλλον, μέσα εκεί που τον έσπυρε το σπόρο. Είναι λεπίδι αυτό. Κόβει τώρα τα σάπια μέσα. Κόβει, κόβει, κόβει, κόβει. Ενεργεί. Είναι ζωντανό, Ζώνες είναι ο του Θεού και ενεργείς. Και το μότερο υπερπάσαν μάσκερα δίστομαι. Κοφτερότερος και αποδίκωπο μαχαίρι. Αντίθετα λέει, το φω των Ασεβών σβαίνει. Πού είναι οι, βρωμιά, οι βρωμιάριτε, πού είναι τι αυτοί, Αυτοί που μα έφεραν το Ευαγγέλιο του Ιούδα, Πού είναι το Ευαγγέλιο του Ιούδα, Πάει, Σάφτηκε, Πάει, Ξεκάστηκε. Πού, πού είναι ο κώδικα τα βίτ, Πάει, Πάει, Σάφτηκε. Και μαζί με αυτόν θάπονται και οι ίδιοι. Πού θα πάει και το, το, το καινούριο εφεύρημα, Ο τάφο του Χριστού με τα κόκαλα, Ποιο, που θα πάει, ξέρεις που θα πάει ε, στον Κεάδα στον, στον Τάφο στον Τάφο της Λύθης εκεί που θαύτηκαν όλες οι βρωμερότητες του κόσμου και καμία δεν μπόρεσε να αγγίξει το Πανακύρατο και Πανάγιο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εκεί θα πάει και αυτό το εφεύρημα του Τάφου του Χριστού εκεί θα πάει θα πάει στην κόλαση εκεί που θα κολλάζονται αυτοί ταλέποροι γιατί είχαν βάλει σε στόχο τους τη μούρλια, τη μεγάλη Μούρλια να πολεμήσουν τον Χριστό και δεν ξέρουν, δεν κατάλαβαν ποτέ τους ότι αυτός είναι ο αληθινός Θεός, τον οποίο όσο και αν θέλουν να τον πολεμούν δεν πρόκειται, να τα σπάσουν τα μούτρα τους. Φως δικαίης δια το δε φως των ασεβών τε αυτά που πάει να φέρει ο Ασεβής ο Βρωμιάρης σαν φως σαν ανακάλυψη ότι βρήκαμε τον τάφο του Χριστού πάει ο Χριστός, πέθανε ο Χριστός ο Χριστός πέθανε άρε μαύρο άρε μαύρο ταλέπορε ο Χριστός πέθανε ο Χριστός δεν πεθαίνει ο Χριστός δεν πεθαίνει ο Κύριος είναι αθάνατος ο Κύριος είναι ο Αναστάσεκ των νεκρών ο Κύριος είναι εκείνο που ενίκησε τον θάνατο άρετα λέπορε άνθρωπε άρετα λέπορε πόσες αποδείξεις υπάρχουν αδελφοί μου αλλά πού να κάτσω να ασχοληθώ και να σας τις πω θα πέθαινε θα πέθαιναν οι Άγιοι Απόστολοι για να παραμύθι; θα πεθαίνανε τόσο μουρουλί ήταν θα πεθαίνανε για να παραμύθι. θα πέθαινε θα καθόταν ο Θωμάς που θυμάστε αυτός αμφισβήτησε αμφισβήτησε την Ανάσταση του Κυρίου ε, καθόταν ο Θωμάς, να τον σταυρώσουν και να του κάνουν ό,τι του κάνανε κάτω στην Ινδία ε, καθόταν ο Απόστολος Ανδρέας εδώ ο Πρωτόκλητος θα καθόταν να τον σταυρώσουν πάνω στο ξύλο για να παραμύθει τόσο βλαμμένοι είμαστε τόσο βλαμμένοι είμαστε ο μόνο ο Άγιος Γεώργιος εδώ σας λέω εδώ σας λέω κυρίως αυτούς που τον γνώρισαν τον Κύριο από κοντά <Κατώντας> και να παρακαλάει ο Άγιος Ανδρέας και να λέει σταύρωσέ με, Σταύροσέ με! <Κατώντας> θέλω να πεθάνω για αυτή την αλήθεια σταύρωσέ με και ήρθαν τώρα οι τζάνοι και όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες οι ελαιινοί, τα αποβράσματα της κολάσεως ήρθαν αυτοί να μας κάνουν θεολογία και να μας μιλήσουν να μας μιλήσουν και να μας πούν αλήθειες ποιες αλήθειες και μόνο αυτό είναι αρκετό και μόνο αυτό τόσο μουρλή ήταν. τόσο μουρλή ήταν ψυχέ δόλυε πλανώνται το, να το. γιατί έπεσε στην πλάτη αυτοί η τζάνοι και όλοι εκείνοι οι βρωμιάροι γιατί γιατί έπεσε την πλάνη γιατί είναι άνθρωποι της αμαρτίας άμα είσαι εργάτης της αμαρτίας τι θα κάνεις σε πλανά ο διάολος από εκεί και πέρα σε έχει, σου έχει βάλει το καπίστρι σου έχει βάλει το, το, το, το, το, το εκείνο που βάζει τη μούρια εκεί των ζών και το σε τραβάει όπου θέλει αυτό. ή μάλλον να μην πούμε αυτό, πως βάζω στα γελάδια, είδες που του έχουν βάλει ένα, ένα χαλκό εδώ στη μύτη, εδώ, εδώ και πονάει αυτό. Πού λίγο να το τραβήξει, πάει κοντά το γελάδι. Δεν μπορεί να τραβήξει, θα του, θα του κοπεί η μύτη, θα του, θα του σκίσει τη μύτη. Πάει κοντά έτσι του έχει πιάσει ο Ιδιάλο, του έχει κάνει εργάτε τη αμαρτία και αυτή η αμαρτία είναι πλέον οι πλανώντε και πλανόμενοι και πλανούν άλλου και πλανώνται και οι ίδιοι. και πλανούν άλλους και πλανώνται και οι ίδιοι γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αδελφοί μου να ξέρετε ότι ότι ο άνθρωπος τη Αμαρτία, ο αμετανόητος δηλαδή άνθρωπος ο αμετανόητος θα είναι πάντοτε ο υπηρέτης του ψεύδους των λαιμόνων της κολάσεως ενώ παρακάτω τι λέει δίκαιη δε η και ελεούση ενώ είναι εργάτη της ανομίας ο άλλος ο δίκαιος τι είναι λυπάται και ελεή προπάντων ποιον ελεή και ποιον λυπάται αδερφοί μου την ψυχή του εδώ ο δίκαιος για αυτή την ψυχή αγωνίζεται. Δεν αγωνιζόμαστε για τον Κύριο. Ο Κύριος είναι ο Άγιος Θεός που μας περιμένει. Δεν αγωνιζόμαστε για τίποτα αηλικά πράγματα. Αγωνιζόμαστε για Αυτόν τον ανεκτήμητο δισαυρό που μας έδωσε ο Κύριος μέσα μας. Αυτή την αηλεϊνή και άθλια ψυχή μας που καλούμαστε να την αγιάσουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Κυρίου. Ο δίκαιος... Ελεεί και η κτίρη ο αμαρτωλός ο αμαρτωλός ψυχέ δόλυε πλανώνται εν αμαρτίες. η πονηρή ψυχή η αμετανόητη ψυχή η κολασμένη ψυχή η ασεβής ψυχή η βρωμερή ψυχή η ψυχή που εργάζεται για στο βούρκο της αμαρτίας αυτή η ψυχή και θα πλανιέται συνεχώς και πάντοτε θα είναι στην υπηρεσία του ψεύδους αυτό μόνο έχω να πω σε όποιους αυτούς, τους ελεηνούς υβριστές, τους εργάτες της ανομίας, ότι χωρί να το καταλάβουν, υπηρετώντας την αμαρτία, εργαζόμενοι την αμαρτία, ευρέθηκαν δυστυχώς υποχείριοι του Σαντανά. και κινούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις εδωλές του. Ενώ ο δίκαιος ελεή και εκτήρη, έτσι δε, δε, η και ελεούσιοι λυπάται την ψυχή του ο δίκαιο. ο δίκαιος λυπάτε και πονάει την ψυχή του σκέφτεται ότι η βασιλεία του Κυρίου μας αγοράστηκε από τον Θεό και εφτιάχτηκε από τον Θεό για να μην τη χάσουμε εμείς για φανταστείτε τι ταλέποροι θα είμαστε για φανταστείτε αδελφοί μου τι ελεηνοί και βρώμικοι θα είμαστε τι ανόητη μάλλον θα είμαστε όταν θα σου δείξει ο Κύριος τα χέρια του και τα πόδια του τα τρυπημένα και θα σου πει ετούτα εδώ ετούτες εδώ οι τρύπες για σένα έγιναν ευλογημένα άνθρωποι για σένα τρυπήθηκαν αυτά για σένα εξαγόρασα την ψυχή σου τι λέμε εκεί στη Παρασκευή μεγάλη Παλή εξηγόρασας εμάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμήωσε αίματι με αυτές τις τρύπε εξαγόρασα παιδάκι και έχασε τη μεγάλη ευκαιρία έχασες τη δωρεάν σου πυρία έχασες τον δωρεάν παράδεισο που να μπορούσαμε να φανταστούμε να κερδάγαμε αδερφοί μου τον παράδεισο με το σπαθί μας κανείς να σε άφηνε ο Κύριος εσένα και μένα να αγωνιστούμε μόνοι μας για να πάρουμε τη βασιλεία του Θεού πότε πολύ σωστά είπε κάποιο! αν λέει αν αν έκανε κάτι τέτοιο ο κύριο, στον παράδεισο θα πηγαίνουν μόνο τα μικρά παιδιά. Μα. Εκείνα που δεν ξέρουν τι σημαίνει αμαρτία, εκείνα που είναι αγκελάκια, κυριολεκτικά αγγελάκια και αρχίζουν να μαθαίνουν τον εαυτό του και να, και να πουνιεύονται μετά τα 4-5 χρόνια. Μέχρι. μέχρι. Τι, τι, τι, τι να πει, Γι' αυτό και δεν, δεν καλούμε τα μικρά παιδιά ποτέ να έρθουν για εξομόλογη. Τι να, έρθει να πει, Τι να, έρθει να πει, Δεν ακούω τη μαμά μου και είπα καμία κακή κουβέντα στο σχολείο. Ε, καλά μπας και ξέρει τι είπε μπας και κατάλαβε τι είπε μπας και κατάλαβε τι είπε δεν κατάλαβε αυτό είναι εγγελάκι εάν εάν μας άφηνε ο Κύριος χωρίς τη δικιά του τη βοήθεια και αυτά με τη βοήθεια του Κυρίου θα σωθούν αλλά υπάρχει περιπτώσει αν μας άφηνε διεκδικήστε μόνοι στη βασιλιά του Θεού δεν θα την παίρνει πέρα, κανείς όλη η Το ξέρει αυτό να πει. Πήγανε στην παλαιά Αντίθικη να δείτε. Ποιο πήγε στον παράδεισο. Πείτε μου, ποιο πήγε στον παράδεισο. Και γιατί δεν πήγαν στον παράδεισο οι δίκαιοι τη παλαιά Αντίθικη. Ξέρετε γιατί. Γιατί όλοι αμάρτησαν. Γιατί για να πα στον παράδεισο πρέπει να μείνει ένα μάρτυλο. Αν υποθέσουμε ότι ο κύριο δεν σου δίνει το μυστήριο τη μετανία και τη ομολογήσεω. Δεν στο δίνει. Και σου λέει θα αγωνιστεί μόνο σου, νίκησε την αμαρτία μόνο σου, μείνει αναμάρτητο. Θα Πα, πά στον παράδοσο. ποιο δεν αμάρτησε. Δεν αμάρτησε ο Βράμ, δεν αμάρτησε ο Μωησή, δεν αγανάρτησε. Γιατί πλήρωσε και δεν πήγε στη γη τη Ευαγγελία, δεν αμάρτησε ο Ηλία, ο προφήτη ο Ηλία, δεν αμάρτησε. Γιατί φοβήθηκε την μια Ζάβολη, δεν θυμάστε. Ποιο δεν αμάρτησε. Ούτε αμάρτησε. Συνεπώ μόνος σε να πας τον παράδεισο δεν πας τελειώνουμε λοιπόν εδώ αγαπητοί μου αδελφοί και αφενός μεν όσον αφορά το πρώτο μας θέμα μη το η μόνη καρδία μη δε δηλιάτο. πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε είπε ο κύριο. πιστεύετε στον τον Θεόν και εις πιστεύετε μην ακούς τον ένα και τον άλλον. Έχει ακράδα την πίστη, στερεά πίστη, σταθερή εξάρτηση από τον Κύριο και δεν πρόκειται ο Κύριος στις καταλήψεις και αμπερμένετε λοιπόν. Και από το δεύτερο θέμα και από το δεύτερο θέμα προσέξτε το φως που έχουμε μέσα στις καρδιές μας. Εμείς που λεγόμαστε, θέλουμε να λεγόμαστε δίκαιοι και αγωνιστές και βρισκόμαστε στο στίβο της χάρητος του Κυρίου. Προσέξτε, αυτό το φως έχει βάλει στόχο διάολο να το σβήσει. Αυτό το φως αναζωπυρώνεται, μας το αναζωπυρώνει ο Κύριος. Προσέξτε μην το σβήσουμε, προσέξτε μην το χάσουμε. Και ο Θεός της ειρήνης, έστε με θυμώ να μην. Ορίστε, Α, περιμένετε λίγο που 그 το 과정이 어떤 어떤 του 이루고 있고 그 사이는 είναι αυτά και 이야기들, 어떤 이야기들로 και 있는 건가? 그리고 거기서 나폴레옹이 어떤 걸 보았을까? μη με όμως ώρα του Αυτά και μόνο όμως είναι αυτά για τα οποία είπαμε την κοινότητα του Πανεπιστημίου που δυστυχώς καταδέχεται να, συμβα... να συμβιβάζεται και να συναγελάζεται με τέτοια άτομα. Έχω... Περμέναμε διαφορετική στάση της κοινότητας του Πανεπιστημίου Έχω... απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχω... Το πρώτο κριτήριο έπρεπε να είναι η σταθερή και ακλόγινη πίστη του στον Κύριο. Ο Θεός να είναι μαζί μας.